Όμω, σα καλώ να πούμε ναι σε όλα τα μέτρα που ζητούν οι δανειστέ και μάλιστα χωρί κανένα αντίκρισμα εξόδα από την κρίση. Θάλασσε μαζώνουν, κύματα μα φυλούν, σάβριου βράχου πάνω, τα νιάτα μα φρουρούν, στη του. για τα παιδιά για να σε δεσμά βαριά για να σε δεσμά βαριά Να πείτε κι εσείς, όπως έλεγαν εκείνες τις κακές μέρες του Κοινοβουλίου που έχουμε πίσω μας, ναι σε όλα. Να γίνετε κι εσείς ένα με αυτούς συνένοχοι στη διαιώνυση των νημονίων Ήδες, που το λέει και ο Πρωθυπουργό. Ξεκίνησε με το όχι αλλά μας παροτρύνει εδώ να πούμε ναι σε όλα Στο κίνημα και αυτός πώ να μην, μην πλέξεις με αυτό το κίνημα Αν έχει τόσους που σε παροτρύνουν να ψηφίσεις ναι. Τα εκτρώματα που ψηφίζαν τόσα χρόνια Ναι, Όμω και ο ίδιος με αυτά που κάνει Εκεί οδηγεί Σε ναι ε, Τι είναι κρυμμένο, το όχι είναι κρυμμένο ναι Έχει πει ναι ο Τσίπρας Oh. έχει προτείνει δύο τρία μνημόνια, δυο τρεις εκδοχές μνημόνιο, 8 θες, 8,5 θες, δες, 29 θες, 29,5 μισό. Τι να έχει να σκίζει; Τι να έχει να σκίζει; Μνημόνια. Ένα λαό. Μνημόνια. Κατα... Πριν σκίζουν τα μνημόνια, σκίζουν ένα λαό. Ά, ναι. Ε, το κάνανε οι προηγούμενοι. Μην με, Νομίζω το... με τι να ασχοληθώ. Με είμαι ο λαό, ξέρει. Αν ήμουν το μνημόνιο, δεις... δεν θα μένιαζε Α, Είμαι ο λαό. Mm. Κομμάτι του. Το ένα κόμμα δεν ξέρω εγώ πόσο. Είσαι ε, ε, Μηδέν. Ε. Το τίποτα. Πάντω είμαι. Ε, εδώ ανήκουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είμαστε από αυτού που θα μείνουμε εδώ ό,τι και να γίνει. Ελλάδα Πόλη ή ώρα. Ευρώπη, εμεί τι μένουμε. Ελλάδα. Ευρώπη δεν είμαστε έτσι κι αλλιώ. Γεωγραφικά μόνο, αλλά και αυτό κατατύχει στην άκρη του γκρεμού. Ε, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, εδώ η κυβέρνηση έχει μεγαλουργήσει για άλλη μια φορά. Νομίζω όλα αυτά που κάνει τις τελευταίες δέκα μέρες, μίσω από και το πεντάμινο, αλλά στο πεντάμινο, πρέπει να διδαχθούν στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, στις σχολές. Πολιτικής οικονομίας, πολιτικής και το αν υπάρχει, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, όλα όλα, όλα, όλα, όλα μαζί, όλα μαζί. Κυριακή, είναι, αντικείμενο. είναι ναι, Τέτοιο ταλέντο και τέτοια επιτυχία, πραγματικά τέτοιε ιδέες τέτοια διαχείριση. Ε, ο, βάζαμε, είμαστε από αυτού που λέγαμε ότι θα τα κάνουν μπάχαλο. Αλλά δεν φανταζόμαστε έτσι, πραγματικά. Εντάξει, ξέρω ότι αρέσουν οι άλλοι που είναι πιο επαγγελματίε σε αυτά. Σε καταλαβαίνω, γιατί εκεί πρόχνει τη σκέψη μα. Εγώ τις Σκέψη δεν πάει μόνη τη. Κανονίστε τι θα κάνετε γιατί ένα... βλέπω εδώ ότι ο Βαρουφάκη θα παραιτηθεί. Αν το είπε. Λαχούρια μέχρι την Κυριακή. Έλεω. Ένα λόγο να ψηφίσουμε όχι είναι για να μην φύγει ο Γιάννη. Όλοι όχι, παιδιά. Θα χάσουμε αυτή τη μοτοσύνη. Και όχι, το κανονικό όχι, το όχι του τσιμπάκη. Δεν ξέρω. Τι... Έτσι όπω έχει γίνει, κάνω τι θέση. Ένα από τα ωραία που έχει καταφέρει η κυβέρνηση mm. είναι ότι μέχρι τώρα στο επικοινωνιακό τοπίο και πεδίο Αλλά χρησιμοποιούσαμε όλοι τα ίδια επιχειρήματα η από εδώ πλευρά. Ότι ουρέ στον ΝΟΑΕΔ, ανεργία υψηλή, ουρέ στου κάδου. Γενικότερα, περιγράφαμε ο καθένα με τον τρόπο του και σωστά και πολύ καλά κάναμε. Και έτσι είναι και δεν έχει σταματήσει αυτό να ισχύει. Την καταστροφή που είχαν φέρει τα μνημόνια. Τώρα με το που το λε αυτό, σου κοτσάρουν οι άλλοι τι ουρέ τι τωρινέ, το κλείσιμο των τραπεζών. Τα γερόδια που παλεύουν να πέσουν. Έχει έρθει, έχει δώσει οι χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν δώσει επιχειρήματα στους απέναντι εκεί που δεν είχαν κανένα επιχείρημα οι απέναντι, ήταν απολογούμενοι και βγαίνουν επιτιθέμενοι ο Άδωνις, ο Σαμαράς και όλος αυτός ο Συρφετός που έχει καταστρέψει τη χώρα mm. μία από τις δέκα επιτυχίες mm. της mm. κυβέρνησης mm. μία από τις δέκα, δεν είναι η πρώτη η, η σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου ξέρεις ποια είναι, ότι αν βγει το ναι, αν βγει το ναι Και δεν ξέρω, το λιγότερο είναι οι πολιτικέ εξελίξει. Αν θα μείνει ο Τσίπρα, αυτό λίγο μα ενδιαφέρει. Ε, θα έχει εγκρίνει ένα λαό μνημονιάρε. Γιατί όποια είναι η κυβέρνηση μετά και πάει να συζητήσει. Ενώ με, με το, το όχι, δεν θα έχει εγκρίνει. Το ίδιο. ίδιο. ίδιο. Μνημονιούλε είναι, είναι λίγο Είναι αλλιώ να έχει. πιάσουμε το νερ, παιδί μου. Που μάλλον είναι και πιο πιθανό σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν. Ό, oh, δεν, δεν θέλω τέτοια. Δεν, δεν το να λέω. βάλει στη γνώμη. Βρε, δεν 15 δημοσιοποιήσει. Ωραία, το όχι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αν βγει το ναι. Αν βγει το ναι, θα, ό, ο... όποια κυβέρνηση πάει, τούτη ή άλλοι άλλη, όποιο πρωθυπουργό, υπουργό οικονομικών, θα έχει ένα σόιμπλα απέναντι που θα κρατάει το ποσοστό του ναι. Προφανώς θα είναι από 51% και πάνω. Έτσι. Δηλαδή η πλειοψηφία. Μα έχει φέρει μια άλλη επιτυχία τη κυβερνήσεω να εγκρίνουμε, αν είναι ναι, το μνημόνιο που θα σφαχτούμε. Που θα μα φάξει. Δεύτερη μεγάλη επιτυχία αυτό. Αν είναι όχι, τι θα ισχύσει, το 8 δι του Τσίπρα ή το 29 δις. Ε, δεν αφορά την ίδια περίοδο τώρα και εσύ. Το 29 αφορά, είναι δύο χρόνια. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και το άλλο είναι 1,5 χρόνια 1,5, Μέσα σε δύο μέρε να αυτά μου Τι, 8, <laughs> τι, <τί> 29 τώρα. <laughs> θα μου πεις. Μνημόνιο Έτσι είναι και, και τα 29, <laughs> μνημόνιο είναι. Ναι. κάπου, άκουσα και ένα 50 κάποια πόσα χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν χρόνια, είναι δι. Όχι, 50 δι για πόσα χρόνια είναι του απλών για, για πάντα, τελείω. Για πάντα γίνεται αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. λυπάμαι. Δεν υπάρχουν καθόλου αδιέξοδα. Το βλέπω. Είμαστε όλο, όλο είμαστε. Εδώ και πέντε χρόνια ο, η μία διέξοδο έρχεται μετά την άλλη. Και που οδηγούμαστε. Όχι, ξανά σε άλλη διέξοδος, α, ξανά. Α, ξανά ένα, μια τρίτη επιτυχία του, του Τσίπρα, τους όχι τους ποδέμους, ο οποιοσδήποτε άλλος λαός στην Ευρώπη σκέφτεται, διανοηθεί να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, ε, έχουμε το παράδειγμα του τι ακριβώς θα τους κάνουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι τα κάνουν αυτά, δεν τα κάνει ο Τσίπρα. το κλείσμα των τραπεζών. Μην νομίζουν εδώ ότι τα λέμε ότι... Αλλά όταν ο άλλος ψάχνει περίστροφο να σε σκοτώσει και εσύ του το δίνεις, Ναι, είναι, είναι το εγώ. ίδιο λάθο τα να αυτοκτονήσει. Το, το ίδιο είναι. Γιατί του δίνεις το περίστροφο. Αυτό έχει γίνει. Θα έχουμε εκλογέ όμως αν βγει το ναι, το είπε ο φίλης. Πότε. Ε, Δεν Να υπογράψουν και μετά στο κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, το είπε ο Φίλιπ. Να μή, μή, μή, στο καλωκέτω, το ωραίο αυτού. αυτό ότι αν πάει το ναι μπροστά, θα έχουμε εκλογέ. Το ναι σημαίνει ότι ο κόσμο θέλει το πρόγραμμα των πιστωτών, τι αξίε των πιστωτών, δικαιωμάτου. Είναι λάθο αυτό που θέλετε να ένα πρόγραμμα που δεν το πιστεύετε, Ενάκο. κύριε φίλη. Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και γι' αυτό είναι προφανέ. Ωραία. Και το λέω με σαφήνεια ότι θα υπάρξει ένα ζήτημα εκπροσωπή με εκλογέ. Δεν παραδίδουμε χωρί εκλογέ, θα γίνουν εκλογέ. Δεν, προς δεν προς. παραδίδεται χωρί εκλογέ, το καταλάβαμε πολύ καλά. Άρα δεν σκοπεύετε να παρετηθείτε, εννοείται. Θα γίνουν εκλογέ, είπα. Είναι σαφέ. Πάντε πάλι εκλογέ. Πρώτο είναι. όλα αυτά. Πάλι θα δώσουμε λαϊκή εντολή. Δεύτερη φορά αριστερά θα Όσα είναι. Όσα λεφτά χαλάμε για τι εκλογέ και δημοψηφίσμα, το δημοψηφίσμα θα είχαμε ξεχρεώσει. Δεν πρόκειται να γίνουν. Και αν είναι εκλογέ, οι τράπεζε τι θα είναι. Τέλο πάντων. Ε, ε, Κι άμα είναι χαοτικό, να κάνει εκλογέ, θα τι την αρχή τώρα. Χαοτικό. Τι θα κάνει. Πού ήθελε το Γενάρη που ολοτριβόταν να κάνει. <laughs> Μετά θα είναι δεύτερη φορά αριστερά. <laughs> Τα διαφημιστικά τι θα λένε. Δεύτερη φορά αριστερά. Άλλη φορά αριστερά. Α το ρε παιδάκι μου φαγώθηκε πρώτη φορά. Άλλη φορά αριστερά. Α το Η πρώτη και τελευταία φορά αριστερά. Ποια ήταν η πρώτη, αυτή. Είναι αυτή η πρώτη έτσι δεν λέγαμε. Pop. Έτσι, εγώ τα έλεγα. Ναι, όχι. Δεν τα λέγαμε. Λοιπόν, δύο βουλευτέ των Ανέλ, ο κύριο Κόκαλη και ο κύριο Καμένο, ο συνονόματο ο Καμένο του Μπικρέα, έχουν ζητήσει με δηλώσει του να μην γίνει το δημοψήφισμα. Εντάξει. Έχουμε φτάσει δύο μέρε πριν. Ένα τρίτο βουλευτή, ο Κώστα Δαμαβολίτη των Ανέλ, θα ψηφίσει Κατά την προσωπική μου πάντα εκτίμηση, που δεν είναι η ίδια με, το, με τη γραμμή του κίνηματο, είναι ότι το δημοψήφισμα είναι ευρώ ή δραχμή. Διότι, το αιτιολογώ. Μπορεί να πει κάποιο θα δεχτεί μια συμφωνία χωρί όρου, πρέπει να δει τη δυναμική που έχει για να επιλέξει και του όρου αυτή τη στιγμή. Από εκεί ξεκινά. Και βλέπει την πιο καταστροφική λύση, την αποκλείει και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φτάσει στη λύση του προβλήματο. Αν λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί, κ. Σαχίνη, πάρουμε αυτό το. Περήφανο, όχι του λαού. Και ξαναπάμε στην Ευρώπη. Με κλειστέ τράπεζε, με διακοπέ χρηματοδότηση. Να διαπραγματευτούμε με πιο ισχυρό δεδομένο, το όχι δηλαδή του ελληνικού λαού. Και έτσι όπω βλέπουμε τι αγορέ, να μην έχουν υποστεί αυτό το οποίο υπολογίζαμε. Που περιμέναμε να γίνει περισσότερη ζημιά, ούτω ώστε το διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε στα χέρια μα να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν <χαι> λοιπόν λέτε ότι την Κυριακή εγώ δεν είμαι υπέρ όχι, τι είστε υπέρ Πρώτον, Δηλαδή την Κυριακή καλή τον κόσμο να ψηφίσει, ναι, αν συνεχιστεί το δημοψήφισμα, ναι. Νάτες και οι απόλυες και οι διαρροές βγαίνουν οι κάνεις. κυβερνητικοί βουλευτές και λένε να ψηφίσουμε νέο βολίτης εδώ. Είναι ένας με μουσική μουστάκι, έτσι, μια πολύ ιδιαίτερη φάτσα. Ε. Το λέω για όσους δεν τον ξέρουν. Δυναμικό στα πάνελ και στα υπόλοιπα. Ε, οι συνταξιούχοι ξέρω σταλιά. Και ο Μαριάς, έτσι είναι. Ναι, όχι, είναι πιο. Παρα... Έχει στριφτό μουστάκι ο μεταβολήτη. Κριτικό, κανονικό. Οι συνταξιούχοι στι ουρέ, έτσι. Κανονικά. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, μπαίνουν μέσα, παίρνουν τα 120, ουρέ, λογικό, κάθε Μια μέρα. Από απ το πρωί, καθόλου απλό δεν είναι. Εσχρό. Οξύδι. Εσχρό. Τι μεταξύ του, κλάματα δεν είναι τώρα. Όχι, βέβαια. Εσχρό είναι, δεν το συζητάμε. Και επειδή ακούω και κάτι φωνέ, εντάξει, τι θέλουν και από να να δεν έχει καταλάβει κανεί τι παίζει του ότι είναι το μόνο φωτεινό στη ζωή τους η σύνταξη, η μερομηνία της σύνταξης και που δεν, δεν είναι, είναι, είναι μόνο για αυτούς, είναι για να βολεύσουν και υπόλοιπη κοκκινή για φάρμακα, ναι. για φάρμακα καταρχήν Ε, είναι ασφάλεια. Σε αυτή την ηλικία θες κάποιου πυλώνε ή ρήγματα ασφάλεια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Ο Σκάιντ Λόπε. Κόψεις... Πάει γερά αντικειμενικά με Άννα και Μαργέτα Γιαννάκου. Εντάξει. Έχει και τι δύο απόψει. <laughs> <laughs> έχει δύο απόψει. <laughs> <Έχεις δύο απόψεις. laughs> και δίπλα έχει την καγκελόπορτα του Μαξίμου. Εντάξει. Ε, εκεί που θα έπρεπε να είναι ένα. Καγκελόπορτα, πείτε μα. Λοιπόν, τώρα mm. που είπαμε αντικειμενικά, θα ακούσουμε από τα ρεπορτάζ των ιδιωτικών καναλιών δηλώσεις και όπως τα λέμε στη γλώσσα μας συνταξίουχων αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι από τα ιδιωτικά κανάλια πως θα παρουσιάζουν τα ιδιωτικά κανάλια γιατί είναι από τις τράπεζες γύρω τριγύρω Όχι, δεν την πήρα τη σύνταξή μου. Πότε να την πάρω. Κατατίσαμε ζητιάνοι όλοι. Μετά από 37 χρόνια υπηρεσία. Πολύ επίσης ο πατράς μου δούλεψε, έχω 30 χρόνια και αναγκαστικά μας τα λεφτά τα έζιουμε και τα παιδιά μας. Από 60 την ημέρα παίρνουν. Εμείς μόνο 120 μας τιμωρούνε επειδή δεν έχουμε κάρτα. 120 ευρώ την εβδομάδα. Για μα είναι μεγάλη ταλαιπωρία να πηγαίνουμε στα MTM για να μπορούμε να πάρουμε ε, τα 50 ευρώ. Αλλά τα MTM όμως είναι Απροσπέλαστα για εμά, για του αναπήρου, γιατί δεν φτάνουμε, λοιπόν, για να μπορέσουμε να, να, να κάνουμε τη δουλειά μα. 650 ευρώ. Και θα έρθω πέντε φορέ να πάρω τη συνταξή μου. Αυτό ντρέπουμε. Απάνου για αυτού που έχουν, τα έχουν δημιουργήσει αυτά τα χάλια. Που χρειάζεσαι εγώ, είχε παιδιά ανέργα. Τα συντηρώ εγώ. Με τα λεφτά αυτά. Δεν φτάνουν. 1500 και δεν φτάνουν. Το μήνα. Έτσι. Δεν φτάνουν. Πίσα-ίσα. Τελευταία δε. Τελευταία, πέντε μέρες δεν έχουμε λεφτά να περάσουμε. Στα γκόνια μου που έρχονται και μου λένε να δώσω μου 5 ευρώ, πω τι να τους έχω, δεν έχω, δεν έχω, αφού δεν έχω. έχω. Περιμένουμε τη σειρά μου και με τη μαγκούλα, πούμε τι να κάνουμε, υπομονή. Μόνο να έχουμε καλό τέλος. Αχ, πολύ καλά τα λέει η κυρία στο τέλος. Λοιπόν, ακούσαμε αγανάκτηση με ψυχραιμή. Οι άνθρωποι αλλά βγάζουν μια αγανάκτηση. Λογικό είναι όταν είσαι στην ουρά εδώ σ νεότεροι που είμαστε όταν είσαι στην ουρά δεν είναι και η καλύτερη σου γιατί ξέρουμε η ουρά σε αυτόν τον τόπο όλα θα φύγουν θα πεθάνει ακόμη και η ελπίδα αλλά η ουρά θα, θα μείνει, μένει. είναι το επόμενο και λοιπόν, αυτά είναι από τα ιδιωτικά κανάλια ένα μάζεμα πρόχειρο πάμε στην ΕΡΤ σήμερα α, το πρωί α, Ερτ, Ερτ. Νέα Ερτ, νέα ΕΡΤ, ρεπορτάζ ΕΡΤ, Ερτ. ήταν σε μια τράπεζα στη Νέα Φιλαδέλφια στα ε, Νέα κάπου Φιλαδέλφια στη ναι, κάπου στη και θα ακούσουμε μια διαφορετική εικόνα από τους συντα Για πείτε μου, τι μου λέγατε για, την, για τον τρόμο που υπάρχει τέλο πάντων μια τάση να δημιουργείται τι τελευταίε μέρε. Ο τρόμος δεν είναι απλά λίγο, είναι κατευθυνόμενο, είναι συνεχή, είναι κινδυνολογία, είναι κλιμακούμενη κινδυνολογία για να φτάσει αυτού του ανθρώπου να έρχονται εδώ, να στριμώχνονται, να προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη, την οποία δικαιούνται, είναι ευτυχή, γιατί εγώ ω δυστυχή δεν είχα την τύχη να πάρω σύνταξη. Είστε τα τελευταία. 4 χρόνια άνεργο. Άνεργος είμαι τα τελευταία χρόνια Είμαι 64 χρονό, δεν μπόρεσα να πάρω σύνταξη Διότι δεν έχω τα τελευταία 5 χρόνια Από 100 ένσημα Παρ' όλα αυτά είστε, είστε ψύχρεμος Για τις εξελίξεις Ψυχρεμότατος Θέλουμε τον δυνατόν κόσμο δυνατόν. ότι αντιμετωπίζει να... με ψυχρεμία πρέπει Είναι ψυχρεμή, ναι, πρέπει ναι. να κλείσουμε Ακούσαμε και τη δική ναι. σας άποψη Ευχαριστούμε πολύ και σένα Και τους κυρίους που Είδε διαφορά. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Ποιο να πιστέψει από τα δύο. Και Ποιο τα δύο να συμβαίνει. Είναι από τα θέματα που ούτε προπαγάνδα παίρνει, ναι. ούτε χρειάζεται να πιστέψεις Μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι γίνεται και πώ μπορεί να νιώθει. Αλλά η διάθεση των δημοσιογράφων να βγάλουν ότι είναι ψύχρεμοι, αν και βασανισμένοι εκεί, εντάξει. Είναι ίδιο με αυτό που κάνουν και άλλοι με τον τρόπο του. Που θέλουν να κάνουν ότι είναι πανικό, ότι υπάρχει ναι. πανικό τόσο. Δεν χρειάζεται, βέβαια. Επειδή ήμουν αυτέ τι μέρε για τα γυρίσματα τη τηλεοπτική σε διάφορα ATM, και τα δύο υπάρχουν πάνω. Και τα κάτω. δύο υπάρχουν. Και τα δύο και τα υπάρχουν. Δύο υπάρχουν. Υπάρχει και το κύμα ψυλοχαβαλέ, αλλά μια αγωνία ξέρεις, πάντα κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν και πιο στα κάγκελα. Νομίζω ότι είναι ψύχρεμοι όλοι, είναι ψύχρεμοι. Απλά ε, είναι κουραστικό, είναι υποτιμητικό, είναι αναξιοπρεπέ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι άλλο γήπεδο, αν είσαι ψύχρεμο. Όλοι είναι ψύχρεμοι. Πιο πολύ μου είναι, είναι γιατί δεν ξέρουν πλακώνοι. τι θα γίνει. Πιο πολύ ναι, μου αυτό, είναι, παρά Αλλά Δεν δε... ξέρουν δε... αν θα τσατιστούν, δεν ξέρουν τι θα Εννοείται. στηρίξουν, δεν ξέρουν πόσο ψύχρεμοι μπορεί να είναι γιατί δεν ξέρουν τι του περιμένει. Εννοείται. Αυτή Πιο είναι πολύ εγώ. παγωμένοι είναι. Αλλά είναι ψύχρεμοι όλοι. Απλά όταν ο ένα αναδεικνύει την ψυχραιμία, θέλει να κρύψει το υπόλοιπο. άλλο αναδεικνύει το και καλά πανικό. Αλλά σου λέω είναι από τα θέματα που μόνο την εικόνα να δείχνει δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω δήλωση. Το καλό όλων αυτών. Είναι? Γιατί υπάρχει είναι αυτό. Έχει ένα το καλό... καραμαλί στα πράγματα. Αυτό ακριβώ. Περιμένουμε το σήμερα σύμφωνα με δημοσιεύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δήλωση θα μιλήσει. Φόξα το θέλω. Μάλλον. Μιλάει ε, ακόμα. Μάλλον. Δεν έχετε γνώση. Αν δεν είναι μπωκωμένο. Θα γίνει όπω λέγανε στην αίθουσα τελετών του Μπαϊρακτάρι ανακοίνωση. Μάλλον. Μαζί με τον Ταπατζίδη συγχωρεί. Πάνε, δεν Α, ήταν κόντρα με αυτού που ήταν κόντρα, κόντρα. ξέχασα. Αυτοί ήτανε τον φάγανε. Α, δε, και έμεινε ο Καραμαλή μόνο. Ναι. Δεν πρόλαβε να του φάει. Πανάγε. Έτρωγε εκείνη την ώρα κάτι άλλο στον Παϊρακτάρι και δεν έφαγε του νταμπατζίτε. Το όχι στο νου του. Εμεί εδώ είμαστε υπέρ Καραμαλή. Εντάξει, Όλα πάνε. αυτά τα εθνικά. Κάνει και συγκέντρωση σήμερα ο Γιώργο. Και ο τελευταίο αντιμνημονιακό πρωθυπουργό, να τα λέμε αυτά. Ποιο? Ο Καραμαλή. Και ο τι είναι. Τι θε να ο πρώτο νεομνημονιακό. Εμεί είμαστε. Με τα εθνικά κεφάλαια. Ο Γιώργο σήμερα έχει ένα συλλαλητήριο κάπου. Πού, πόσο συλλαλητήριο. Ό,τι κομμωδία υπάρχει. Δεν ξέρω. Ο oh. Ό, oh. Υπάρχει, το κίνημα, στις... το δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ο ο Γιώργος, η λέξη συλλαλητήριο και Γιώργο φτάνει. σιγά εδώ οι άλλοι κατεβαίνουν σε πορείε. Ο Γιώργο δεν κάνει ε, συλλαλητήριο. Ο Γιακουμάτο, ο Άντρε. και όλα τα άλλα. Είμαστε και με τον Καραμπαλή και με αυτό το εθνικό κεφάλαιο. Έχει πολλά εθνικά κεφάλαιο τόπο και ευτυχώ που έχουμε μια κρίσιμη στιγμή και όλοι μαζί θα ενεργοποιηθούν. Δανέα, μια καινούρια ανατολή Εσύ θα μας ενώσεις Κωνσταντίνε Καραμαλή Σωστή δημοκρατία Θα ρηζώσεις μόνο εσύ Τι χοροδία είναι όλα τα λεπτά. <laughs> Τι και ερμηνεία. Όλο αυτό το πακέτο εκφράζει την αισθητική είναι για τον παλιό καραμαλίδα. Αυτή είναι η ιστορία μα όμως Είναι καταδικασμένο κάθε καραμαλίδα να σώζει τη χώρα Όχι, από Όχι να το... κάνει μια 7 ετή απουσία και μετά να ξανάρθετε ο σωτήρας Τέτοιο λαό. Από τον καραμαλίδα. Πότε έφυγε ο καραμαλίδα. Το 9. Πόσο είμαστε τώρα. Όχι, δεν το χρόνο. ο, του χρόνου. Όχι, θέλω. Το ότι οι καραμαλίδε κάνουν αυτά που κάνουν. Φεύγουνε, ο άλλος και φύγει ως Τριανταφυλίδης και ήρθος ο Καραμαλής. Αυτός είχε φύγει δεν ξέρω πως θα έρθει. Είναι πολύ θετικό για το λαό και αισιόδοξο. Δηλαδή είναι στα να、κρίσιμα ο Καραμαλής είναι κεφάλαιο να αντιμετωπίσει τι. Ξέρω, ήταν ο Μπουχεσάλης ήταν τώρα. Ε, έχω είδηση να σου πω. Τι, ο Πάκης έτριξε τα δόγια στη ΣΥΠΑ. Α, όχι αυτή την είδηση. Τι να κάνει ο Πάκη. Α, δεν <συντή> μπορεί, είδε τη δήλωση. Χαιρετίκανε οι Αμερικανοί όλοι. <συντή> Χαιρετίκανε. <συντή> να βοηθήσουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα για τα αποπάκη. Παρένθεση. Αυτό που οι Αμερικανοί σπέρνουν εδώ οι ντόπιοι παπαγάλοι ότι θα κάνουν παρέμβαση. Πόσε φορέ το εξακούσουν του τελευταίου πέντε μήνε. Παρέμβαση Ομπάμα, παρέμβαση ηλιού, παρέμβαση τάδε, τάδε. Και τι λένε αυτούς. όλοι αυτοί. Βρείτε τα με του Ευρωπαίου. Αυτή είναι η παρέμβαση. Και η κρίση τη Ελλάδα δεν επηρεάζει την Αμερική. Τώρα <συντή> πια δεν επηρεάζει κανέναν όπω είδαμε. Μόνο του Έλληνε. Ε, αν βγει το νέο πρώτο ναι. και υπάρχει ένα τριγμό για τον Τζίπρα, δεν ξέρω και εσωκομματικά, εσωκυβερνητικά. Ναι. Είναι ωραία το από κάτω. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Κυριακή το βράδυ πάει στο Ζάπιο. Ο, τι. Δήλωση. Δήλωση. Όπως ο Βενιζέλος επόμενο αρχηγό του Όπω ο <laughs> Είμαι σίγουρος θα πάει Άντε, στο Ζάπιο να κάνει δήλωση. Δεν είχαμε τη χαρά να δούμε πρόεδρο τη Δημοκρατία Φαφριοπάκη. Θα ήταν για λίγο. Τι να δούμε. Θα ήταν για λίγο. Ε, θα... Ελλάδα είναι, όχι Δαφνή. Άχα. Να σου θυμίσω. Εντάξει. Είπαμε. Καλά. Μην στη πιέσει Όχι, αλλά αυτό λέει ταμπέλα. Λοιπόν, οπότε θα Για όσο ακόμα, για λίγε εμφανίσει. Ακόμα Ελλάδα yeah. λέει. Όχι, για λίγε εμφανίσει τέλο πάντων, από yeah. την άλλη. Θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εδώ είναι Ελληνοφρένε, όπω κάθε Πέμπτη είναι οι δύο μα είμαστε εδώ. Τι ξέρετε τι διευθύνσει που μπορείτε να στείλετε κάτι για να το δούμε εμεί. Όποιο θέλει να στείλει SMS θα γράψει real κενό το μήνυμα του μετά και στο 54% το στέλνεται. Και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στούντιο παπάκυρια.lefm.gr. Απρανίδης είναι στον ήχο mm. και εντός ο λίγων λεπτών εδώ. Εσεί ποιο είστε, Είμαι υποψήφιο τη αριστερά. Πώ λέγεστε, Είμαι ο Αλέξη Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε, Είμαι από την Ελλάδα. Ένα διάλογο της ζωή με τον Αλέξη, από τα παλιά και καλά και ωραία. Υπάρχει μια ταραχή εδώ, λογικό είναι ο Ηριζέου. Βλέπω ανησυχία. Λογικό, λογικό. Δεν είναι και στα καλύτερά του. Και όλο αυτό όταν το βλέπει να ξεθοριάζει και μάλιστα το έχει κάνει και μόνο, το έχει προκαλέσει και μόνο σου. Γιατί λένε οι Σιριζέοι πολλοί ότι μα μας κλείσαν τι τράπεζα. Σωστό. Αυτό Εντάξει. έγινε. Δεν τι έκλεισε ο Τσίπρα. Δεν τι έκλεισε ο Βαρουφάκε. Οι τράπεζε δεν ανήκουν στον Τσίπρα. Δεν ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το χρήμα έρχεται απ' έξω. Και όταν κάνει του σχεδιασμού ω κυβέρνηση, δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη σου. Ή όταν τα παίρνει τα Είναι μια οικογένεια. Του... Είμαστε εδώ εμεί μια οικογένεια, οι τρει, ο Νίκο, εσύ κι εγώ. Oh. Ναι, βγάζουμε αυτά τα λεφτά που Την βγάζουμε. Εντάζουμε πέρα αλλά... από το γέννηση αυτό. Ναι, ναι, άντε άντε, τα έχει όμω ο γείτονα δίπλα τα λεφτά. Και κανόνι θέλετε εσείς να κάνετε διάφορα και σας λέω εγώ θα τα πάρω από το γείτονο που έχω τσακωθεί κιόλας. Mm. Ε, δεν είναι λογικό να γίνει αυτό. Δεν θα, θα το προσπαθήσω με διάφορους τρόπους να μην το φτάσω εκεί. Ή αν το φτάσω εκεί το προσπαθώ με άλλο τρόπο. Γιατί τώρα εδώ που έρχεται ένα σύμφωνα και παίρνει τα πάντα ότι δεν θέλετε ρήξη. Πώς δεν θέλουμε εγώ με τις ρήξεις. Όμω όχι έτσι. Και τι να έκανε Δηλαδή, είναι. Όχι δεν θα σου πω τι να κάνετε. Ε, ε, ρη, θα σου πω <laughs> <μάλλον>. <laughs> αυτό το και τι να έκανε ή το άλλο. Ε, τι θέλετε, Σαμαρά. <laughs> Κατευθείαν τελειώνει κουβέντα Ναι, θέλουμε. Λε και είναι δύο πράγματα. επιλογή τώρα είναι κάποιο πιο σοβαρό και πιο όχι, όχι. δεν δε, δε, δε, δε, δε περνάει δε περνά, δε περνά από το μυαλό κανένας, κανένας, mm. περνά, εγώ, κανένας, δε δε περνά, κανένα. Κανένα δεν περνάει. εγώ κανένα. Περνά, Γιατί κανεί δεν απαιτεί από τον άλλον Γιατί δεν μπορεί ο να είναι. Δεν μπορεί να είναι ο είναι Και εκεί ψηφίζουμε ναι για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αύριο έχει και ο Τσίπρα συγκέντρωση. Ναι, δεν ξέρω. Στο Σύνταγμα έχει ο Τσίπρα. Το... Στο σύνταγμα. σύνταγμα έχει ο Τσίπρα, ναι. Και θα είναι Συνταγμα. οι άλλοι στο καλλιμώνα. Γιατί θα πάει μόνο στο βασιλάκι ο Κικίλια. Μόνο το... μόνο θα πάει. Ποιο θα ακολουθήσει. Α. Το... Α. Θα ακολουθήσει κάποιο το βασιλάκι του Κικίλια. <laughs> Γιατί. Λοιπόν, και έχω εδώ μια καταγγελία. Σήμερα το πρωί στι 5 πέντε... το πρωί στο κέντρο τη Αθήνα, τηλεοφόρο Τσαλδάρη, είδα ένα συνεργείο του Δήμου να καθαρίζει με μάνικα και να ξεκολλάει τι πορτοκαλίε αφήσει του όχι. Λογικό, ο Καμίνης είναι του Ο Δεν είναι του ναι, Είναι ηγέτη στο, ναι. Ηγέτη... Ηγέτη στο ναι, ηγέτη ναι, είναι αυτό που, που τα έχει Το καμίνη, ο οποίο ακούγεται, τον άκουγα. Αν τον ακούσει μόνο και δεν Ο πώ. Κωμικό. Όχι, πέρα από το κωμικό. Κάποιοι yeah. λέγουν ότι μοιάζει με τον Παπαδόπουλο, δεν μοιάζει με το okay. Με το Μιχαλολιάκο μοιάζει η φωνή. <laughs> Υπερβολέ. Τι, έλα. βάλτε τα δίπλα-δίπλα. Τα παλαμόρε. Βάλτε μορέ, τα δίπλα-δίπλα. Η φωνή και η τσιρίδα είναι ίδια με το Μιχαλολιάκου, του Χρυσαυγίτη. Ναι, λα τέτοια. ίδια ξαμπιαν. Τέλο πάντων, και το να μοιάζει δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν λέω ότι είναι. Λέω ότι αν δεν έχει τη φάτσα. Όλοι αυτοί του ν Το ναι. Και είναι και θύμα του φασισμού, συγγνώμη. Ο Καμίνη είναι εντάξει, θύμα τη ξηρασία. Α πούμε, αστρο, τώρα είναι πιο, ε, πιο σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία με τι μοιάζει ο καθένα και ε, σημασία έχει τι λέει. Όλο αυτό το κίνημα προχτέ το μένου με Ευρώπη με τα μπλε και τα υπόλοιπα έχει για ήχοι ομιλητέ τον Καμίνη και τον Μπουτάρι. Αυτό είναι εντάξει. Είναι, είναι αστείο, είναι, mm. είναι αστείο ε, έτσι κι αλλιώ. Αλλά και ποιοι επίση στηρίζουν το ναι. Όλοι αυτοί που έχουν καταστρέψει, πραγματικά όμω καταστρέψει. ετούτος δεν πρόλαβε να καταστρέψει. Αυτό είναι, είναι η αλήθεια. Απλά καταστρέφει τον εαυτό του και καταστρέφει και κάποιε ιδέε που πολύ γρήγορα. και οι άλλοι που, που κάποιοι πίστεψαν. Όσοι, όσοι πίστεψαν πιστέψαν. σε αυτή την ελπίδα, Έταξε, έτσι, έτσι. κάποιοι την διατηρούν ακόμη και νομίζουν ότι είναι κομβικό όλο αυτό. Χωρί να βλέπουν ότι ε, και τα μια φορά από ηλιθιότητα, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την προδοσία. Το, όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι, έχει μια σημασία πώ ξεκίνησε από ποια αφετηρία ξεκινά, αλλά το, η καταστροφή είναι καταστροφή. Εδώ δεν έχουμε λαού ακόμα. Οι πέντε μέρε με κλειστέ τράπεζε δεν είναι καταστροφή. Και να σου πω: Πιο συγκλονιστική είναι η ουρά αυτού που κάθεται ή αυτό που ψάχνει στον κάδο, παρά ο ηλικιωμένο που θα πάρει αυτό που θα πάρει. Δεν σημαίνει ότι ένα από τα δύο πρέπει να γίνεται. Κανένα από τα δύο δεν πρέπει να γίνεται. Ούτε διαλέγουμε το καλύτερο, αλλά να μην ξεχνάμε και το άλλο. Το είπαμε και πριν. Με αυτά και με αυτά έρχονται τούτα και καλύπτουν τα προηγούμενα στο μυαλό των, του κόσμου που θέλει μια εικόνα. Δεν χωράνε πέντε εικόνε, δυστυχώ. Τέτοιο πανικό, βέβαια, δεν έχει γίνει ποτέ ε, από τα κανάλια και του παπαγάλου όταν κλείναν τα μαγαζιά με λουκέτα. Επίσης όταν κλείσανε τράπεζε, έγινε πανικό. Τόσα μαγαζιά που έχουν κλείσει πέντε χρόνια, ο κανεί. Χαλαρά, δεν τρέχει. Επίση, είναι δεδομένο αυτό. Τι θα στήριζαν τα μνημονιακά κανάλια που τόσα χρόνια δεν Όχι μόνο τι τράπεζε. Και όλο αυτό που γίνεται. Που πολλοί από αυτού που τα στηρίζουν ήταν και υπάλληλοι τραπεζόν. Εμένα. Και αποστόλη συνάδελφοι. Δε, ποτέ δεν κατηγορώ τον αντίπαλο για τη συμπεριφορά του. Γι' αυτό είναι αντίπαλο. Πάντα κατηγορώ εμένα τι κάνω απέναντι στον αντίπαλο. Να απαιτήσω δηλαδή από τα κανάλια να μην κάνουν προπαγάνδα. Άντε, το απαιτήσουμε. Να το καταγγείλουμε, να το κατηγορήσουμε, να το κριτικάρουμε. Δεν αλλάζει αυτό. Ή να κατηγορήσω την Ευρώπη γιατί είναι μια χούντα μαφιόζων που επιβάλλει. Είδαμε με τι τρόπο. Και με τι όπλα έχει στο χέρι τη, στου λαού διάφορα, α το καταγγείλουμε. Αλλά δεν λύνεται έτσι. Εσύ τι μέτρα παίρνει απέναντι στον πολύ ισχυρό αντίπαλο. Πα με νεροπίστολα που λέμε όλη τη βδομάδα, ή mm. πα κανονικά με όπλα. Και αν δεν έχει όπλα, μην πα, οργανώ σου και πήγαινε. Τώρα σοβαρά, ποιο σκέφτηκε να ξεθάψει την άναβια ματοπούλα, να τη βάλει σε κανάλι. <laughs> Μπορείτε να μου το πείτε αυτά. Ή έχει δει Ποιο σκέφτηκε να βγάλει από τον τουλάπι την άναβια έχουν, Όλοι έχουν ξεπληθεί και βγαίνουν. Το έχει δει αυτό. Με, με τι ανεφάλει ο Μητσεντάκι πε βράδυ, ο που έτσι και πάγωνε στην εικόνα, νομίζεις ότι δεν ζει. Κι όμως, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ζει, ζει. ο Μητσοτάκης έχει προλάβει και την άλλη χρεοκοπία του, τρικούπι και βγήκε να καταθέσει την άποψή του. Έχει πηγίνει ενώνει τις δύο χρεοκοπίες. Εντάξει, οι πυρογνώμονες πάντα. Και πυρογνώμονες. έλεγε χθε. <σοφεί> τα γνωστά, ότι ζήσαμε πάνω από τα όρια μα. Τα γνωστά. Ναι. <σοφεί> ναι. Ο Μητσοτάκη τα έλεγε αυτά. Δεν ζήσανε πάνω από τα όρια μα. Πάνω... Ποιο έρισε πάνω από τα όρια του, <σοφεί> <σοφεί> Δεν είναι η πόλη. Εμεί. Τα άλλα, εννοιχοί, τα ποιοτικά. Βάλε λίγο η Γκλέσια στον ναυτιλιακό. <σοφεί> ένα τραγουδάκι, πιτέλα. Τι καλέ. Ναι, ένα τραγουδάκι. Φυσάει άνεμο δημοκρατική αλλαγή στην Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσεται Σύρισα. Στην Ισπανία ονομάσεται Ποδέμο. Η έρχεται, ας τα λαβικτόρια, ΣΥΡΙΖΑ Έβγαλαν μια ανακοίνωση χθες. Γιατί δεν Δεν ξέρω αν θα έρθει. Έβγαλαν μια ανακοίνωση. Όχι ο ΠΟΔΕΜΟΣ η ελπίδα. Ε, ε, και και από πού έρχεται. έρχεται. Για πολλούς, αυτό που είναι Αλλά ρίξη. έχει βγάλει με επιστροφής. Για πολλοί κόσμο, αυτό που γίνεται είναι ρήξη, σύγκρουση και πρέπει να στηριχθεί για να συνεχιστεί. Να. Να Εκεί όταν, εγώ το καταλαβαίνω και έχει, έχει συμπτώματα ρήξη. Όλο αυτό καταρχήν είναι το όχι που είπε Εντάξει, ε, είναι όχι Είναι αρχή ρήξη, Δεν το συζητάμε, ε, δεν είχε πει καμία άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα όχι Το θέμα είναι Μπράβο τους αυτό Το θέμα είναι πώς το μεθοδεύεις ε, Αν το λες μόνος σου Αν έχει πάρει όλα τα μέτρα σου απέναντι Για να μην γυρίσει αυτό το όχι Ε, τριπλό, εξαπλό, ναι. Συγγνώμη, αυτό, αυτό το όχι, όρα... δηλαδή, είναι μόνο όχι. όχι δηλαδή, αυτό βέβαια. είναι χωρί Γιούνκερ αυτό το όχι. όχι. Είναι χωρί Ντράγκη, τι όχι είναι αυτό. Την ίδια ώρα που, που έλεγε το όχι, όχι μοιάζει με όχι, μοιάζει με όχι. Παίρνει από κάτω και να ναι. Ε. Με τα μνημόνια, τι διάφορε εκδοχέ, γιατί έχουμε τρει-τέσσερι εκδοχέ με επιστολέ. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι καθαρό όχι αυτό που είπε. παρόλα αυτά όμω, του ταρακούνισε Άντε, αυτό να το, να το δεχτούμε. Αλλά και αυτό το κάνει λάθο, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Με το να μην τους θαρακουνούσες. Γιατί ξέρεις τι θα, θα, θα τελειώσουμε την Κυριακή είτε Μίνιο, Τσίπρα, φύγει, δεν έχει καμία αξία αυτό. Ξέρεις τι είναι το, το τεράστιο θέμα που αφορά τους πάντες. Θα έρθει μια μνημονιάρα, όχι μνημόνιο. Και αυτό θα το πληρώσουν όλοι. Ναι. Σε μια Ελλάδα και σε ένα λαό που πληρώνει πέντε χρόνια. Αυτό είναι τόσο αντικειμενικό όσο το ότι θα βγει ο αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει καμία απολύτω και με όχι. Οριακό είναι. Θα... Γιατί θα βγει όσο έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, όλο βροχέ έχουμε. Έναν ήλιο δεν έχουμε δει καλοκαιριάτικα. Το, το πρωί πάντα βγαίνει, μετά χάνεται το μεσημέρι. Ο Φίλης, ένα αριστερό, πάντα κάνει συγκρίσει στον πολιτικό του λόγο. Καλά, πε για το Φίλη τώρα. Αυτό. Και ο Φίλης... Μα για το φίλι <laughs> έλεγε. Είπα αριστερό, δεν το κατάλαβε. Έχω μπερδευτεί. Γιατί. Ε, με του όρου. Ο Μεταξά και τελειώνω αυτό το πράγμα, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα. Α. Είπε ένα όχι. Προσέξτε, δεν είπε uh -huh. ναι, περάστε. Έδωσε μια μάχη. Μερικοί του λέγανε μην δίνει μάχη, θα είναι ει βάρο χώρα η μάχη αυτή. Αλλά έδωσε έστω εξαναγκασμένο, έδωσε με το τον λαό εξαναγκασμένο ένα πω, όχι. Αυτά. Άτομη τα ξένου αριστερά. <χαι> αν πω όχι, συγκαταλέγομαι στο όχι. Ε, Και αν πω ναι, συγκαταλέγομαι στο ναι. Βαρουφάκη, έδωσε γι' αυτό συνέντευξη χθε στην ΕΡΤ. Κάθε βράδυ η ΕΡΤ έχει ή στέλεχο προχθέ στον Πρωθυπουργό, προχθέ στον Δραγασάκη χθε τον Βαρουφάκη, ο οποίο είπε πολύ ενθαρρυντικά για το λαό έτσι έδωσε ειδήσεις, έκανε διαπιστώσεις και πολύ αισιόδοξε. Εμείς είμαστε απολύτως ειλικρινείς, εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν χρησιμοποιούμε τακτικισμούς. Τι λέμε, λέμε μάλιστα. θέλουμε, είμαστε διαδειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Μπράβο! Είμαστε διαδειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε, τα έχουμε προτείνει άλλωστε, τα έχουμε προτείνει άλλωστε, εφόσον το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν θα είναι βιώσιμο όσο αφορά το χρέος, yeah. όσο αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι για να μπορέσει να αποδηγιωθεί η Ελλάδα και το Brexit να φύγει από τη μέση. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Δεν είχαμε και διαφορετική γνώμη εδώ που τα λέμε και τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Έχουν προταθεί κιόλας. Πολύ αισιόδοξο κι αυτό. Αντέχουμε, αντέχουμε γενικώ. Δεν παίρνουμε χαμπάτια. Άμα είναι από φέρε. αριστερά, φέρατε με κάπου. Δεν, δεν θέλουν, αν από δεξιά. Τα αναξιοπρεπή, δεν μπορεί μέτρα, μπορεί. Δεξιά, Τα αναξιοπρεπή με, μέτρα. Δεν θέλω μέτρα από δεξιά. Μερικοί θέλουν όλε αυτέ τι μέρε εδώ μηνύματα του τύπου και μνημόνιο να έρθει. Το θέλω από τον Τσίπρα, δεν το θέλω από τον βορίδι. Αν μου πει και μένα, καλύτερο έχει. Είναι, είναι, είναι, είναι ένα επιχείρημα. Συγγνώμη κιόλα. Είναι ένα επιχείρημα. επιχείρημα. <laughs> <laughs> <laughs> τι είναι ένα. Επιχείρημα. Είναι ένα μη επιχείρημα. Έχει σταματήσει η λογική και λε αυτό το πράγμα. Έχει σημασία αν θα είναι ο Βορύδη ή αν θα είναι ο Τσίπρα. Την ώρα που πληρώνει και δεν μπορεί και δεν αντέξει και στο Ε Τώρα είναι ε, και θα με εστιαστεί. Ναι, ώρα. 51% και εγώ θέλω να βλέπω τον τζίπρα ε, να ε, μου λέει φόρου και το βαρουφάκι παρά να βλέπει το βόρειο. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι, δεν είναι... πρέπει να είναι αυτό καθόλου. Ναι, ότι θα βρούμε την ουσία τώρα ξαφνικά. Ναι. Δεν είχαμε τι 40 χρόνια. Η ουσία μα βρίσκει ίδια. Αυτή είναι η διαφορά αυτή τη εποχή με τι άλλε. Έρχεται η ίδια και σε και βρίσκει. Και πάλι δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Τι θα έλεγε. Ένα μήνυμα. Ναι, θέλετε πάλι πίσω τους γερμανοτσολιάδες και με τα κάγκελα και το ξύλο από τα ΜΑΤ Δεν, δεν πάει σε εμάς αυτό. Θέλετε να σας χώνουν μέσα για ένα 5.000, θέλετε το Σόιμπλε να σας κεβερνάει, αυτό θέλετε. Όχι μάλλον. <laughs> εμείς, αλλά δεν ξέρω, εγώ προσωπικά. Ε, ναι, εμείς. Ναι, ναι. Ούτε αυτό, ούτε, ούτε αυτό, το Αλλά δεν ξέρω ποια, ποια είναι η λύση χωρίς το Σόιμπλε. <laughs> ποια από τις δύο επιλογές είναι χωρίς το Σόιμπλε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το βρούμε, yeah. α το Πολύ ενημέρωση, ρε παιδάκι μου, για αυτό το δημοψήφισμα <laughs> από την κυβέρνηση. <laughs> πολύ υπεύθυνα. Δηλαδή, ξέρεις τι να ψηφίσεις, τι να μην ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις και για ποιο λόγο. Mm. Γιατί ποιος να στηρίξεις το. το. Τι, ποιο το α. εγώ το λέω. Α, α, το Έχει εν, ξέρεις γιατί, ξέρει κανένας γιατί. Έχει βγει κάποιο να πει σοβαρά αυτό, αυτό και γι' αυτό και ποιε είναι οι συνέπειε του όχι. <laughs> ή του ναι. Τα Πέντε χρόνια, τι να είναι τώρα. Δεν νομίζω παραπάνω Και πιο τόσο πιο πολύ το νέο ανεβαίνει. Λοιπόν <laughs> <laughs> ας μείνεις το πενταήμερο να τελειώνουμε γιατί βλέποτε όπως κινούνται και το της κυβέρνησης το όχι το στηρίζει ο Φίλης ο ούτου <συσκάς> ο Γαβρίλης Ακεραλαρίδης δεν βγαίνει, η Ραχίλ, oh. ο Μιχελογιανάκης έτσι και έτσι <συσκάς> και κανένα δυο ακόμα oh. αυτοί στηρίζουν το όχι Ο Μιχελογιανάκης που ήταν πριν δεν ξέρω που ήταν πριν στη Δημάρνη oh. νομίζω τελευταία oh. Θέλω η να πω σαν κυβερνητική σφαίρα. Ενώ... Σανέλ, Ιράχηλ, Νίκολα. Και η ζωή ξέχασε. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και, τι και αριστερί, το ζωή κάποια Το στήριξε Έβγαλε και διάγγελμα θες. ναι, Ναι, εντάξει. Ζω, ζωή Κωνσταντοπούλου, διάγγελμα. Μην κλείσει η βουλή. Μην κλείσει για καλοκαίρι βουλή. Θα είναι κρίμα, θα μαραζώσει. Από την πλευρά του ναι, τώρα βγαίνουνε φωνέ αγνές, με με πόνο για την πατρίδα. Και υποστηρίζουν τα πλευρά του ναι. Να, δεν το Έχει καταστήσει την Ελλάδα αδύναμη, απομονωμένη, ευάλωτη. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στιγματίζονται ιστορικά όσο ο και η κυβέρνηση της χρεοκοπίας. Όλοι οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες στέλνουμε μαζί σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ένα ηχηρό μήνυμα, ως εδώ. Με ξεπερνάει όταν η ακούω φόφη τη φόφη. Ήταν. Πραγματικά, δηλαδή, ε, δεν ξέρω τι νιώθετε εσεί. Φόφη ήταν. Με ξεπερνάει oh. το να ακούω τη φόφη ω ηγέτιδα του, του τόπου. Μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι φόφη. Ο Ακούμα... ο, η φόφη. Η φόφη και νιώθω το ίδιο και με τον Σταύρο. Όταν ε, καλά, μιλάνε αυτοί ότι εκπροσωπούνε και μπορεί τρέμω... τρέμβω. το. Νέο. Ο Σταύρο είναι το νέο. Ο Σταύρος, το νέο, το, το φρέσκο. Η φόφη. Νέο, Είπε εδώ η φόφη ότι στιγματίζεται ο Τσίπρα ω ο πρωθυπουργό Ο Γιώργο. Ο Βαγγέλη, ο, Βαγγέλης, ο Ανδρέα, ο Σαμαρά, mm. αυτοί τι ήταν. Δηλαδή, η χρεοκοπία, είναι ε, η τελική εικόνα. Πέντε μέρε κλείνω τι τράπεζε. Όλο το προηγούμενο τι ήταν τα πέντε χρόνια που ζούσαμε. Ευμάρεια. Δεν ήταν η φόφη πρόεδρο, τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ήταν η είναι. φόφη. Και δεν όταν λέει στο τέλο, το όσο εδώ, όταν βγαίνει η φόφη και το λέει. Δηλαδή. Και με αυτή τη φόφη γιατί πρέπει να πει ότι είναι αρχηγό. Δεν υπάρχει πιο αστείο θέαμα στη ζωή να προσπαθεί κάποιο να πείσει για το αντίθετο από αυτό που είναι. Σε όλου του τομεί. Ο αστείο να κάνει το σοβαρό, ο... η φόφη να κάνει την, την υπεύθυνη, ο αδιάφορο συνήθω συμβαίνει σε δημοσιογράφου τη τηλεόραση ότι και καλά νοιάζονται για αυτό που παρουσιάζουν. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι κοιτάνε στην, στην οθόνη που έχουν μπροστά του τον εαυτό του και ακίζονται με αυτόν. Λοιπόν, Βλέπω εδώ κατάληψη του γραφείου του Ευρω... Ευρωπαϊκού Κυρουλίου ναι, ναι. ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Γίνονται διάφορα. Και σήμερα το βράδυ έχει συγκέντρωση στο ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος για όσους θέλουν να πάνε. Ε, είναι η τρίτη νομίζω τις τελευταίες δέκα μέρε συγκέντρωση που γίνεται για όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Επίσης σήμερα το βράδυ Έχω ένα δελτίο τύπου εδώ από το Δήμο των Αγίων Αναργύρων Καματερού. Με μοναδικό σημείο αφετηρίας στην αγάπη για τον πολιτισμό και τη μουσική, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων και ο Οργανισμός Πολιτισμού διοργανώνει τη μυτική βραδιά για το μεγάλο καλλιτέχνη της πόλης μας, Μάνο Ξηδούς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 2η Ιουλίου 2015 και ώρα 8.30 στο πολιτιστικό πάρκο έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο ανοιχτό κεντρικό θέατρο τη πόλη μα, στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο θα δοθεί το όνομα Μάνο Ξηδού. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει του καλλιτέχνε Φίλιππο Πιάτσικα, Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο, Νίκο Πιπινέλη, ο Παναρέιβ, η το Ολιφασό, Κώστα Παρίσι, Ντέμι και άλλου γνωστού, όπω λέει εδώ το δελτίο τύπου. Σήμερα, λοιπόν, το βράδυ. Μια εκδήλωση για το Μάνο Ξιδού από το Δήμο Αγίων Αναργύρων. Νομίζω καλή ανάσα είναι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί το δεν ζητούμε, έχει να κάνει, δεν σταματάνε αυτά, ό,τι και να γίνει. Δεν γίνεται, σταματάνε, και έπρεπε έδει, έδει, να σταματάνε. Αυτά θα έπρεπε να ήταν περισσότερα και θα να μην σταματούσαν καθόλου γιατί η μεγαλύτερη στήριξη από τον πολιτισμό δεν μπορεί να υπάρξει ένα λαό που τόσο πολύ βάλεται, χτυπιέται, ποικιλοτρόπω, από του έξω εννοείται, για να πειθαρχήσει και να μην τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Έστω μια να βλέπει ότι γνίσει Ο πρόεδρος, ναι. έχει δουλειά, δεν μπορεί τώρα oh. Φτιάχνει την έρτη πάνω πίσω πάει τέχνη. Λοιπόν, λοιπόν, διαφημίσεις πάλι. και εδώ είμαστε Και όμως, Κώστας Καραμαλής Πριτάνευσε ο διχασμός Και η απερισκεψία Υποστήκαμε συμφορές Η πρόσφατη Ιστορία μας του 20ου αιώνα Περιέχει Επαρκή παραδείγματα Και των δύο εκδοχών Μια τέτοια Ιστορική πρόκληση αντιμετωπίζουμε σήμερα και η έκβασή της θα εξαρτηθεί από τη δική μας επιλογή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα έχει πολλές αδυναμίες στη λειτουργία της και προφανώς οι εταίροι μας έκαναν σφάλματα σοβαρά στην αντιμετώπιση της κρίσης όπως βεβαίως σφάλματα κάναμε κι εμείς και οι οδυνηρές συνέπειες αυτών των λαθών έχουν επιβαρύνει πολλούς συμπολίτε μας. Όμως η πραγματικότητα αυτή δεν μεταβάλλει τη ζωτική ανάγκη τη συμμετοχή τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια Δεν επιβάλλεται μόνο για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, αφού τυχόν έξοδός μας από αυτήν θα συνεπαγόταν αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος και θυσίες, πρωτίστως για τους πιο αδύναμους. Επιβάλλεται πάνω απ' όλα για λόγους εθνικούς. Όποιος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτή τη δύσκολη και ασταχή γειτονιά του κόσμου όπως όλοι οι Έλληνες ξέρει από μικρό παιδί ότι η εθνική ασφάλεια είναι το υπέρτατο κριτήριο των αποφάσεων μας. Μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας όχι γιατί έχω οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη. Το τελευταίο που επιθυμώ είναι να εμπλακώ σε κομματικούς ανταγωνισμούς και διελέξεις. Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να σας πω, όπως πάντα, την αλήθεια. Εξωθώντας την Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου εκθέτουμε τη χώρα μας σε κινδύνους και αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανένα τρόπο. Όσοι καλοπροαίρετα νομίζουν ότι ψηφίζοντας όχι την Κυριακή ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας σφάλουν και σφάλουν σοβαρά διότι η επικράτηση του όχι θα ερμηνευθεί από όλους σε όλο τον κόσμο ως επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της Ευρώπης θα είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ενομένης Ευρώπης και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αποφασιστικά την Κυριακή λέμε ναι στην Ευρώπη με σύνεση με ενότητα με εθνικό φρόνημα με σεβασμό Στι θυσίε των Ελλήνων. Κάποιο ακροατή το γράψει για αστείο στην αρχή. Ότι θα, θα πέσει πάνω σε εμά. Θα πιάσει σε εσά την Ελλήνοφρένεια. πάει. Ναι, ο Καραμάλι. Βεβαίω αυτό που αναμενόταν. Ο, το... ο Καραμάλι ο... ήταν διαφημιστικό των Ενέκων. Όχι, όχι. Ποιον? Σαν διαφημιστικό των Ενέκων ήταν. Όχι, όχι. έλεο, έλεο. Καραμάλι, mm. καταρχήν ακούσαμε και τη φωνή του. Ναι, ρε παιδί μου, πω είχαν εντάξει. Πρώτον, ζει. Δεύτερον, ψηφίζει ναι και Ναι. Άρα, να γλέπει που θα γίνει την Κένικη το μεσημέρι. Τι? Α, πάνω στην Πεντέλη <laughs> εκεί θα γίνει κόρκο. Ραφίνα, ραφίνα, έρα έρα ραφίνα. Ραφίνα, ραφίνα. Ναι, όλο. Ραφίνα, ρε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Τα το ζήσαμε και πριν. Κοίτα, για αυτέ τις κάνα δύο στιγμέ άξιζε όλο αυτό που έκανε Τσίπρα στον Πάχαλο. Για να δούμε τον Καραμπαλί. Το, το, το Μιτζοτάκι, την Άννα Διαμαντοπούλου. <laughs> για να ακουέ. Σημεί τη δεν θα πάρει θέση. Έπειρε, αλλά δεν τον έχουν, δεν έχει κάνει. Ένα δίδυση, διάγγελμα ναι, θα μπορούσε κι αυτό. Έβγαλε ο Αβραμόπουλο διάγγελμα, με τον καλοφωτισμένο σε αυτή τη φορά και η ζωή Κωνσταντοπούλου διάγγελμα. Ωραία είναι αυτό. χαρά, ναι, ναι. Τα, Κοίτα, Αν, δεν, στα, εκπομπή αν δεν, δεν βγαίναν οι καπνοί γύρω-τριγύρω από την κατεστραμένη χώρα, θα ήταν πολύ ωραία όντω όλα ναι. αυτά. Αλλά πλέον έχει αγγίξει και, και το, του πάντε όλη αυτή η ιστορία που γίνεται. Επιχειρήσει κλείνουνε. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τι τράπεζες από Δευτέρα, Τρίτη, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα και πόσο καιρό θα πάρει να ανατάξει. Ακυρώσει. Μια χαρά, μια χαρά, όλο πάει μια χαρά. Και όποιο λέει ότι είναι άσχημα, σου λένε τρομο, τρομοκράτη. Τι να τρομοκρατήσει, είναι άσχημα. Οι κρατήσει πώ πάνε. Δεν ξέρω, οι κρατήσει από πού. Από το εξωτερικό για την Ελλάδα, Δεν ξέρω, ναι, δεν θα το δούμε. Α ακούσουμε τον Ήμνο, μα πάει στι διαφημίσει. Μα πάει. Λοιπόν, μα πάει έτσι. Δεν μα πάει. Α ακούσουμε λίγο το λαλαλά λα που είναι ωραίο. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Εσύ... Το ακούσαμε το λαλαλά, λα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. ο αρχικό <laughs> μα, Κωνσταντίνο Καραμαλίνα, <laughs> μπου στο ζουμί. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, όντω. Οπότε νιώθουμε υπερήφανοι που το μοιραστήκαμε μαζί σα. Κάπου εδώ θα σα αφήσουμε. Έχει διαφημίσει, μετά έχει το μαγκαζίνο με όλα τα νέα. Έτσι αλλιώ όλα τα κανάλια, ραδιόφωνο. Είναι ένα τέλειο το ενημερωτικό πρόγραμμα. Ψυχραιμία, σύνεση. Για όλα αυτά που θα γίνουν, όχι τόσο την Κυριακή, γενικότερα είναι ένα καλό σύμβουλο. Α δούμε ποιοι στηρίζουν το ναι. Ναι, και α πράξουμε. Α πράξουμε ένα Απ' την άλλη, δε ποιο προτείνει το όχι. Α ξεκινήσουμε από κάπου. Είναι θέματα, ο γκρεμό και το ρέμα. αυτό τον τόπο πάντα τον συνόδευαν. Α ρίξω ο σε ένα πραγματικό όχι. Ναι, πολλά νομίζω. Το ένα, εμένα δεν με καλύπτει. Θέλω δύο-τρία θέματα. γιατί υπάρχει ένα όχι που σου βγαίνει ένα ναι και ένα ναι που σου βγαίνει εκατό ναι. Είναι θέματα. Μακαζί σε λίγο μέσω μετά τι διαφημίσει.